Σαμιώτησα Σαμιώτησα, σαμιώτησα Πότε θα πας στη <ΣΣΣ> Σαμό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 <Στελεια> α, Να πολιτισμό. Έχουμε το voice. Εντάξει, ήρεμα. Ναι, αλλά δύο δύο και εσεί παντού ζητάτε, ζητάτε, ζητάτε. Κουράστηκα. Αποστόλη, δέστο και στη δική σα γη. Και, και κουράστηκε και ο κόσμο. Δύο, δύο, δύο ακροάτριε παίρνουν και σε φλερτάρουν. Είναι το Ρινάκι και είναι και η. Αφήμωρε που φωνάζει. <ιλουκά> η Λουκά. Η ναι, ναι, ναι. Οι δύο σε φλερτάρουν. Μη λε τέτοια τώρα, δεν θα τη μαζεύω πάλι. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το Ρινάκι στάζει μέλη. Η άλλη έχει αυτό το ορθόδοξο πάθο. Αυτό που έρωτα. Και δηλητήριο.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 Δεν υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή που τα κάνουν. Το πρόβλημα μα είναι η τυφλοί και όχι αυτοί που κάνουν και αυτοί που κάνουν τι κατοβουλέ, αλλά γύρω γύρω δεν υπήρχε κανένα. Καλησπέρα, αποστολή εσύ. Καλησπέρα, εγώ. Με λένε Φιλίτσα Φιλίτσα. φιλίτσα. φιλίτσα ναι. Και δεν το κάνει φιλιό η Λίτσα ή φίλη. Το Λίτσα δεν παίζει. Όχι το Λίτσα το καταλαβαίνω βάλε φίλοι. Να σε τραγουδάγαμε φίλες. να λέμε φίλοι. Φίλε. Nothing more than φίλη.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 Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Ο Σπύρος από πρώην Τζουμπλίνα, είναι Έλα, ρε Σπύρο, ξέρετε Πρώην. Πρώην, ναι, γύρισα. Mm. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Ήρθα και την παράσταση σου, με τον μου. Γελάσαμε. Μπορώ να σου πω ότι έκλαψα κιόλα. αυτό το βίντεο που έδωσες. Και αυτό που με συγκίνησε περισσότερο από όλα, και γι' αυτό τα παραστάσει μπορεί, να το πάνω. Αυτό που με όλα ήταν το σημείο που για τις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 Σε ευχαριστώ πολύ και προτείνω να φτιάχνει την παράσταση. Όποιος μπορεί, στο Σταυρό του Νότου, τα υπόλοιπα δέντες εσείς δεν χρειάζονται. Έγινε να έχει άλλη μία τελευταία 18 του μήνα. Όποιος θέλει... Μετά ανέβασε το βιντεάκι, σας παρακαλώ πολύ. Έλα, Τζολιά μου, Έλα. να σου πω ποια είναι η πιο ωραία μέρα του μπαρκού Κουιδάκη, σου πω. Ποια είναι η μέρα του ξέμπαρκου, φίλε. Επιστρέφω αύριο. Αμάν, α... ρ... Ραφτείτε. Ραφτείτε. Κρυφτείτε. Κρυφτείτε και, και ραφτείτε. Φύγει από την τουλάπα. Έτσι, <laughs> Φεύγω. Επιστρέφω, φίλε, επιστρέφω. Ο καιρό ήταν Ήσα να μα ξεβολέψει το στάνιο μου. Μέσα. Ήσα να το ξεβολέψω. Άντε, καλώς να νωρί. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Σα ακούω από το αεροπλάνο αύριο. Δεν θα μπορώ να πάρω τηλέφωνο, για αυτό πήρα σήμερα. Καλήστεριά. Beep. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ. Έλα, μακού. Έτσι και έτσι, για βε. Ωραία, κοίτα. Ακούω αυτέ τι αγραμμάρε που λένε οι διηγεί τη τώρα, του Άδων, βαθιά. Μπήκα εγώ σε ταξιδιού Γερμανό και όταν κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα, μου λέει: Έχετε να με πληρώσετε. Νόμιζα ότι θα λυποθυμήσω με στο ταξί. Θα καταλήξω. Ναι, ναι, όλα αυτά που μα συγκινούν, όλου μα. Δεν μα συγκινούν, καταρχήν. Είναι βλακίε γιατί δεν επιβεβαιώνονται. Λένε ότι του έρθει ο κεφάλι. Τι θα πούνε, παιδιού, πράγματα που επιβεβαιώνονται. Λένε μαλακιά και ο ποιος τσιμπήσει. Ακριβώς. Δηλαδή, ο Αυτιάς μίλησα με τη Μέρκελ και τη είπα, Είπα στον Τάβη. Τάδι... Εδώ και... είναι Αυτιάς, να το ξέρετε. κάτσε άλλο. Σε ποιο μίλησε, τρεκαραγκιόζη. Δε Δεν μπορείς να μιλήσεις ελληνικά. Θα Σας μιλήσεις... παρακαλώ αυτιά. πάρα πολύ. Είναι ευρωβουλευτή μας. Είναι καμάρι μας. Διπλός καπατσές, λένε, στο χωριό μου.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 Κάντε καλέ, δεν είναι τέτοια. Να σου πω, αυτά τη δίμενη τα πληρώσαν τελικά. Ναι, ναι, είχε κάνει διακανονισμό, τελειώσαν οι δόσει. Α, μα πόσο επιτόκιο του βάλανε. Ε, τον γονατίσαντρο, όπω και οι τράπεζε, ξέρει εμά. Όπω την κολοβού, δηλαδή, τέτοιο επιτόκιο. Σε τέτοια φάση, που μπορεί να χάσει και το. Ε, δεν είπε πω σε σπίτια. Γι' αυτό αναγκάζει να, να πουλήσει σπίτια για να, να σπουδάσει τα παιδιά. Γιατί το έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία. Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Ένα από εμά. Ακριβώ ένα από εμά. Ακριβώ. Γεια σου, Κυριάκο, κα Αν Ανήμα 28 Οκτωβρίου δεν μιλάει για τον Ελλάδα γιατί όσο ο Ελλάσ απελευθέρωση στην παιία. Σηματήσει και αν ιστορίε και δεν κάνει και εκπαιδευτικό. Ο Πορτοσάλτε μου θυμίζει κάτι εγχειρήδια που δίναν στου επαξεωματικού, φυχούνταν μέσα που είχε ερωτήσει που σου κάνει ο φαντάρο και απαντήσει που εκπαιδευτεί έπρεπε να δω. Έτυχε να πέσει στα χέρια μου μια φορά σε ένα στρατόπεδο ένα τέτοιο βιβλιαράκι. Υπάρχουν ακόμα στα στρατόπεδα και στην βιβλία έχει πολύ ενδιαφέρον τη δίδει και σα που είστε στο κουμίνο στο Και λέει, α πούμε, αν σε ερωτήσει, ο φαντάρο τι είναι ο κουμουνισμό κύριο Χαγέ. Εσύ πρέπει να του πει ότι ο κομμουνισμός είναι αυτό ή τι είναι κομμουνιστής Και νομίζω θυμάμαι καλά, λέει αυτό που καίει τα σπίτια μα, μα παίρνει τι περιουσίε μα κτλ. Να πω λοιπόν του Πορτοσάλτε ότι ο τρόπο που ηθικά κάνει τη δουλειά του μου θυμίζει αυτά τα εγχειρίδια του στρατού. Θα σου πω, λέει εγώ πότε να μιλήσει, τι θα πει και αν επιτρέπεται. Τι λες, ρε βλαμένε τι λε ρεαβάφτιστε. Θα πει εσύ στου εκπαιδευτικού πώ θα κάνουν τη δουλειά του, πού ζει. Και ένα άλλο με τον Τζουμάκα mm. που δήλωσε ότι είναι μαρξιστή και θα γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαρξιστικό κόμμα. Γνωστό, παλιό αυτό, το ξέραμε. Ναι, δηλαδή ο Μάρξ μιλάει ότι πρέπει να είναι ασφαλή. Και να σου ο Μάρξ κάπου κατούρισε. Ναι, κάπου κατούρισε. Ε, κάπου, έκανε yeah. λιμνούλα αυτό. Ε, εκεί γεννήθηκαν διάφορα βακτήρια. Ακριβώ. Αυτά μετά κάνανε κόμμα. Και από τη διάσπαση του ατόμου γίνανε η διασπάση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγνωστά αυτά. Που, Κατά αυτού λοιπόν, η μαρξιστική ιδεολογία λέει σε μηχανισμού όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση Μονοπολίων και σε συμμαχίε όπω τον Άτο που είναι ληστικές βαρβίους, σκοτώνουν παιδιά και λοιπά και λοιπά. Αυτό είναι ο μαρξισμός δηλαδή για αυτούς, έτσι. Εντάξει, τώρα ήταν και μεγάλο το βιβλίο, δεν το προλαβαίνεις όλο, ό,τι καταλάβεις. Δεύτε, Διαγώνια. Γελί, δηλαδή, από Απόσταλ, Σα Σας παρακαλώ, κεντροπή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 <Ρεύω> τώρα... Να βλέπουν όλοι καναδό υποργό Μπομπλαζάρ, Τζον Λίρα Όλο καινούργια Φαφή, ονόματα ρε παιδάκι μου Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω τώρα Άι παράτα μας, έχω χαθεί, άσε Μιλώ. μας, γεια Πέστα, Λουκά! 18... Πέστα! Ότι κάνεις κάτω πριν την παράσταση για να διασυμνηθεί! 18, έφτια, πέστα, Λουκά, πέστα! Το να στη το... Τίποτα, εμένα! Ναι, δεν ακούω εδώ! Το ακούω, ναι, αλλά δεν, είναι μόνο λόγια νομίζω. Εγώ της κάνω επίσημα πρόταση να κάνουμε και μαζί και ο Μαρκόλης. κάνω επίσημα... Να να Ελά, κακούγιο τραμπαλί. Έλα! Τι έγινε, αφού σου δω. Τα λε και γελά και μόνο, σου μ' αρέσει. Έλα, σ' άρεσε το κούκκι, ο τραμπαλί, όταν το είπα πρώτη φορά. Δεν ασχολήθηκα καν. Λέγε. Λοιπόν, αυτέ τι συμπαλίδε που έλεγε η βούλτευση για κατοικητικά και αρχή, η αυτή δεν τι έλεγε. Η μονογειού τη έλεγε. Τα γάρι. Βλέπαμε, παιδιά, α πούμε, στη γενιά μου. Ακόμα και τώρα, βλέπει τα παιδιά ότι στην επαρχία. Πηγαίνουν και ένα κατυχητικό σχολείο. Mm. Υπάρχει αυτό τη στιγμή. Πάνε και ε... μια εκκλησία την Κυριακή. Υπά... Ναι, πάνε. Δεν σου πω. Οι παπάδε, το παπαδαριό, αυτά τα αρχίδια. Όχι ο πράγμα. Δηλαδή, Νέα Δημοκρατία, φασιστοειδή, οι παπάδε δουλεύουν μαζί. Καταλαβέ. Τι κατυχητικό και αρχίδια μα λέει εδώ έχουν πάει στον Άρηκο με τι δημαλακίε, πιστεύουν. Αλλά τι να σου κάνω, ρε φίλε, που στο Μελιγαλά έγινε μισή δουλειά. Έπρεπε όλα αυτά τα καρκινόμετα να τα ξεπαστάσουν σε τελείωση τη σύντροφη. Βέα, α, αυτά τα εμφυλιακά κολλήματα να μην είχατε. το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 <στάζει> ο πολιούχο τη Θεσσαλονίκη, η Αγία Σκέπη που προστάτευε του φαντάρου στο μέτωπο τη Αλβανία. Την γιορτή την είχαν λάβει με την τάξη Μιλήσαμε για φασισμό, ναζισμό, τη γενοκτονία στο Άουτβιτ. Μιλήσαμε την εθνική αντίσταση, το ΕΑΜΕΛΑΣ, τον Άρι Βελουσιώτη. Κλείσαμε με φωτογραφία τη Αχέτα Μίνι, ενώ η γενοκτονία στην Παλαιστίνη είχε ξεκινήσει πριν από 16 ημέρε μόλι. Την άλλη μέρα έστειλε με ηλγονιό δικηγόρο, θρησκόλητο. Α, σα έτρωγε. Ο... Μπράβο, καλά έκανε. <στάσεις> οτι... Αχ. Η εγκύκλειο λέει άλλα. Εγώ το ευχαριστίαμαι. Και εγώ. Η μεθεπόμενη διευθύντρια, χεσμένη στην πρωινή προσευχή, είπε για τον Άγιο Μήτρη την απελευθέρωση από του Τούρκου και την Αγία Σκέπη Μπράβο. Ασυχτήρια χώρα. Ω, Αντά, μπράβο. Καλό μάθημα σα δώσανε. Αχ, εγώ το ευχαριστίαμαι. Εγώ το ευχαριστήθηκα. Όχι, Σχετικά με την εκδήλωση με καλυσμένη την κόρη του Τσεκεβάρα και την απελευθέρωση τη πόλη από τον Ελλά, Είσαι κακό εκπαιδευτικό. Ήδη Εδώ, κάλεσαν και την κόρη Τσακεβάρα, αλλά μην Μέσα στο χαρμάνι με αυτό, του το τουρνουμπούκι το, το αυτό, τα Δεν είναι χώρα αυτό που ζούμε. Τι είναι, είναι Σε λίγο θα εξαι. μου πει ότι είναι κωμωδία και ότι είναι θεία, Σου την επιθεώρηση. είναι ενα Είναι μια ηλαροτραγωδία. Εντάξει. Εντάξει. Το, α, το, α, το δέχομαι, το α, το απλά το σκέψω το το... Το... ότι είναι πολλοί συνάνθρωποι μα που δεν ξέρουν καν τι, τι σημαίνει η λέξη. Αλλά δεν πειράζει, το δέχομαι. Ποια λέξη, Ηλαροτραγωδία. Α, ναι. Δηλαδή, σκέψου και του αγράμμου του συμπολίτε μα. Κάποιοι πήραν τα θέματα από την ΔΑΠ για να περάσουν. Σκέψου και αυτό, δεν ξέρουν όλοι και καλά. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα! Μα! Ναι.